όχι απαραίτητος ως εχθρή, μα ως ενέχειρα της μνήμης. Διαβάζει η Ζηρά Ναζατέλη. Άπαν πακαλάκου πως ηλίκη και χορτάτη να είναι θα το πνίξουν το πρόβατο. Δεν θα το φαν μα θα το πνίξουν. Έτσι για την παράδοση. Ο Πακαλάκου τίναξε τους ώμους του. Αυτός μπορεί να μην είχε ακούσει τέτοιο πράγμα ή να μην το πίστευε. Από μακριά ψιθύρισε μόνο. Τι από μακριά, ρώτησε ο Εσύχηος. Τους είδα. Α, και εμεί από μακριά τους είδαμε, σκέφτηκε ο άλλος. Φαντάσου να του βλέπαμε και από κοντά και άλλαξε ξάφνου θέμα. Δεν μου λε Πακαλάκου, έλα πιο εδώ. Θέλω να σου πω κάτι σιγανά. Ο Πακαλάκου ήρθε και πιο κοντά του. Ο ησύχιο γύρισε και είπε κολλητά στο μούδρο του σχεδόν. Τον πρώτο άντρα τη Νουνά σου τον θυμάσαι. Τον θυμάμαι. Τι ήταν, αγροφύλακας Ήταν Παπουτζή. Δεν ήταν Αγροφύλακα. Παπουτζή ήταν. «Πώς τον έλεγαν» Ο Πακαλάκου έψαξε λίγο στη μνήμη του «Αργύρι» είπε μπράβο, αυτό το θυμάσαι» «Αλλά δεν θυμάσαι αν ήταν και αγροφύλακας» Ο Πακαλάκου δεν μίλησε καθόλου «Την ουνά σου τη θυμάσαι πώς ήταν τότε» «Θυμάσαι τι φορούσε» ξαναρώτησε ο Εσύχιος «Ρούχα φορούσε» «Ευχαριστώ» «Φορούσε όμως και ένα κόκκινο φουστάνι» Του Πακαλάκου τα μάτια και το στόμα άνοιξαν όπως τότε του μικρού θεαγένη Ο εστίχιος πρόλαβε και το είδε και τράβηξε τα γέμια για να σταματήσει το άλογο και να το δει καλύτερα «Τι είναι» τον ρώτησε όλος διέγερση όπως δυο φίλοι που μεθοκοπούν και ξαφνικά ο ένας βλέπει στο ποτήρι του περισσότερα «Τι είναι Πακαλάκου» ξαναρώτησε η Θευρονία από μέσα έβγαλε το κεφάλι της... Την είχε τραντάξει το απότομο στα μάτημα... Όπως τότε... Από την αθόρυβη μικρή πόρτα... <σχω> Γέλασε ο Πακαλάκου... Σαν να του είχαν θυμίσει κάτι πολύ ευχάριστο... Το άλογο έτρεξε πάλι... Και η Θευρονία ξαναμπήκε στην καρότσα... Από μακριά... Από τα σπίτια που ξεφύτρωναν ένα-ένα... Λάλισαν δυο κόκοροι μαζί... Χάραξε είπε κάποιο παιδί από μέσα και τανίστηκε. Πώ και δεν, ακούστηκε η κουρασμένη φωνή της Φεβρονίας. «Πες μου, παρακάλεσε με κάποια νυφαλιότητα ο άντρα της, τον Πακαλάκου, τη τηλίγοντα σχεδόν το καμουτσίκι στο λαιμό του, στον ίδιο το λαιμό του, όπω κάνουν μερικοί με τις ερπατίνε. Φορούσε και ένα κόκκινο φουστάνι ή νουνά σου τότε. Φορούσε, έκανε τη χάρη να του πει εκείνο. τη μεγάλη χάρη να προσθέσει μια λεπτομέρεια. Που δεν την ήξερε ο άλλο. Πήγαινε με αυτό στο παπουτσάδικο και τα παιδιά, ο, ο, την έπαιρναν από πίσω. Μα την ουνά δεν την ένοιαζε. Αυτό ήθελε να ακούσει ο μεγάλο Θεαγέννη. Αυτό. Και άφησε τον Πακαλάκου κάπου κοντά σε ένα χαμόσπυτο όπου ζούσε η γιαγιά του ενώ η Φευρονία έβγαλε πάλι το κεφάλι της για να τον χαιρετήσει και να του πει πόσο λυπάται που δεν είχε ώρα να κατέβει να δει λιγάκι την άρρωστη γριά γυναίκα. «Μα να της δώσεις χαιρετίσματα», του είπε, «και να με περιμένει, θα περάσω μια άλλη μέρα να την δω». Τώρα, μονολόγησε παίρνοντας πάλι μέσα το κεφάλι της, το πότε θα είναι αυτή η άλλη ώρα, αυτή η άλλη μέρα, ένας Θεός το ξέρει. Εκκλησιάζοντας στο δικό του σπίτι Τχήκε και κάθισε η ίδια δίπλα στον Ισύχιο «Θα πούμε στους άλλους τι είδαμε στο λιβάδι Ή καλύτερα να μην τους ξεσηκώσουμε» τον ρώτησε Δεν έδωσε σαφή απάντηση ο Ισύχιος Μόνο κάθε δυο και τρεις στιγμές γυρνούσε το κεφάλι του και την κοίταζε, Την κοίτασε Όπως τότε στην αυλή της, τριάντα χρόνια πριν Όπως τότε στα χαλάσματα θα την χόρτερνε και μαζί την φοβόταν. Και ξεσπούσε στο καμουτσίκι του, το ανεβοκατέβαζε στα καπούλια του αλόγου. Γιατί με κοιτάς έτσι, τον ρώτησε κάποια στιγμή. Γιατί χτυπάς το καημένο το ζώο. Γιατί θέλω να μου πει σε εκείνο που λε για τα βαθιά ποτάμια, τη είπε με ένα πρόσωπο γεμάτο απληστία, σαν να κατεχόταν από άλλα πράγματα, εντελώ διάφορα από αυτά που τους απασχολούσαν τώρα και τους έγγεγαν για τα βαθιά ποτάμια που δεν κάνουν τι δεν κάνουν, πώς το λες Κρότο απάντησε κάπως αστισμένη η Φευρωνία. το βαθύ ποτάμι Κρότο δεν κάνει της άρεσε και της αδερφής σου της Ιουλίας αυτό και το έγραψε στα τετράδια της όμως θα της πούμε τώρα σε αυτήν και στους άλλους τι είδαμε στη χαλίδα ή καλύτερα να μην ξύνουμε κι άλλες πληγές τον ξαναρώτησε Και πάλι δεν έλαβε σαφή απάντηση Άλλωστε υπήρχαν και τα παιδιά, οι μάρτυρες Και αυτά μάλλον δεν θα έκρυβαν την αλήθεια Ακόμα και να τα να μην πουν τίποτα Μεταξύ τους θα μιλούσαν κάθε μέρα για τους λύκους Πάντως το δικό τους μυστικό Έτσι όπως κάθονταν πλάι-πλάι Σε αυτό το φορειβόδες όχημα Βασιλικό ζευγάρι δίχως θέμα το δικό τους μυστικό δεν θα το μάθαινε κανένας. Πέρασαν λίγες μέρες με εκλάμψεις. Ο ζεστός και μαλακός εκείνος Οκτώβρης με τα πολλά σταφύλια τέλειωνε και η μικρή Ιουλία ποτέ δεν ήταν καλύτερα αφότου αρρώστησε. Μέχρι του σημείου να δεχτεί δύο φορές να αφήσει το κρεβάτι της Και πιασμένη στα χέρια του ενός και του άλλου Να αρχίσει πάλι να περπατάει Να παραπατάει έστω Αφού εκείνα τα κλονισμένα και ασταθή βήματα Που με τα βίας άγγιζαν το δάπεδο Δεν διέφεραν από τις απεγνωσμένες απόπειρες Ενός δωδεκαμηνίτικου παιδιού Να σταθεί στα πόδια του Και να κοιτάξει για πρώτη φορά από αυτή τη στάση Τη ζωή και τα πρόσωπα που την κοσμούσαν. Πάντως όσοι την είδαν να το κάνει αυτό αγαλίασαν και κάποιοι είπαν στη Φεβρονία πως τους μεσοτρόγεται λίγη περπατούρα, μια ειδική πίτα με καρύδια, μέλι και σουσάμι, που έφτιαχναν και τη μοίραζαν στους συγγενείς όταν ένα παιδί στην οικογένεια πρωτοπερπατούσε. Το καθένα από τα τρία υλικά Αντιστοιχούσε και σε μια ευχή, σε μια σημαντική ιδιότητα Δύναμη, γλυκές ημέρες και πλούτος αυθονία Τα όνειρά του καθενός δηλαδή που μας σάγουν και μας φέρουν Μα η θεβρονία το πήρε λίγο σαν ένα μπεγμό. Η κόρη της χόρευε τόσον καιρό σαν η Σαλόμη με τα δώδεκα πέπλα. Τώρα θυμήθηκαν αυτή την Παρπατούρα και δεν έφτιαξε Και μια μέρα, μια συνηθισμένη φθηνοπορεινή μέρα, βγήκε ένας άνεμος που όσο πήγαινε δυνάμονε, κάποια στιγμή άρχισαν να ανοιγοκλίνουν πόρτες παράθυρα, σαν να μάλωναν μεταξύ τους, ποτιστήρια και σκούπες να τρέχουν στις αυλές, τα ρούχα να φεύγουν μαζί με τα σύρματα και τα μανταλάκια, και όσοι βρέθηκαν στους δρόμους διαβάτες εν κολούσαν πάνω στα τουβάρια αν προλάβαιναν, για να μην τους πάρει κι αυτούς η ανεμοσάλη. Η Πέρσα είπε στον αδερφό της τον Γιακώβ... να μην κουνηθεί ούτε από τη μια κάμαρα στην άλλη... γιατί δεν είχε όρεξη να τον κυνηγάει στον αέρα... μα ενώ το έλεγε... άνοιξε πίσω της ένα παράθυρο... και το ρεύμα την προσχείωσε στα πόδια του. «Για να σκέφτεσαι τι λες»... της είπε εκείνος με σαρδόνιο μορφασμό. Και η Φευρονία, ψάχνοντας κάτι σε ένα παράπηγμα... πίσω από το σπίτι, ανάμεσα σε ξύλα και κασόνια... Άφησε το ψάξιμο και πήγε να βγει, μα μόλις έσπρωξε την πόρτα, ο αέρας της την στο πρόσωπο. Την ξανάσβρωξε, εκείνος της την ξαναγύρισε. Ά, αέρα θα μαλώσουμε», του είπε. Πήρε μια βαθιά ανάσα και έσπρωξε την πόρτα με τα δυο της χέρια. Και πάλι ο αέρας της την έφερε στο πρόσωπο. «Μα τι θες τώρα, να τσακωθούμε», του είπε πάλι. Και ταραγμένη, θυμωμένη, άρπαξε ένα ξύλο Και έσβρωξε με αυτό την πόρτα Καταφέρνοντας έτσι, αρκετά ανέτοιμη παρόλα αυτά Να πεταχτεί έξω στον άνεμο που λυσομανούσε Πήκε <στονική> στο σπίτι σαν μαστιγωμένη Και ανήσυχη Έσπευσε για επάνω εκεί που είχαν την Ιουλία και οσον φτασει αφτάσει, όσον ανέβει ένα-ένα εκείνα τα σκαλοπάτια που άλλοτε τα έτρεχε και δεν την έφτανε κανένας έμεινε το στήθος της δίχως ανάσα από τον φόβο, τον άκρατο φόβο πως αν τυχόν άνοιξε από τον αέρα το παράθυρο που ήταν δίπλα στο κρεβάτι της κόρης της δεν θα ξανάβλεπε την κόρη της θα έβρισκε το κρεβάτι άδειο από εκείνους τους φόβους που μας αδειάζουν το μυαλό κι μην έχουν μεγάλη βάση Είναι δυνατόν, είναι και τόσο εφικτό Να πάρει ο αέρας μια δωδεκάχρονη παιδούλα από το κρεβάτι της Κι όμως η δύστηκε γυναίκα το σκέφτηκε Το σκέφτηκε κι αυτό εκεί στις κάλες. Αν δεν την πήρε σήμερα θα ζήσει άλλα τριάντα χρόνια Και πλησίασε και έβαλε την παλάμη της γύρω το πόμολο Και έκανε να σπρώξει την πόρτα ενθυμούμενη τα ζαλήμια της άλλης πόρτας και σίγουρη σχεδόν πως αντίκρισε ένα κρεβάτι άδειο και πάλι σταμάτησε. «Ηουλία» φώναξε χαμηλά, σαν να καλώπιενε τους φόβους της και ένιωσε να σφίγγει στην παλάμη της ένα κρύο χεράκι. «Ηουλία» κανείς δεν της απάντησε και αυτό για την ψυχή της ήταν η χαριστική βολή. Κοίτασε σαν χαζή εκείνη την πόρτα και δεν ήξερε γιατί δεν έπηγε κυριολεκτικά τις φωνές, δεν την έσβροχνα ολότελα να δει και τα υπόλοιπα. Πήγε πάλι ως οι σκάλες, μα δεν ήξερε γιατί πήγε ως εκεί και ξαναγύρισε στην πόρτα. Και αυτή τη φορά, σαν να την είχαν κλειδωμένη απ' έξω, άρχισε να χτυπάει με τα δυο της χέρια και να φωνάζει. Άκουσε αμέσως βήματα από μέσα και σήγησε. Και όταν άνοιξε η πόρτα... είδε μπροστά της τη μεγάλη Ιουλία... και την κάμαρα από πίσω που ήταν μισοσκότεινη... και με φύλλα στο πάτωμα... κίτρινα ξερά φύλλα... που προφανώς τα είχε φέρει ο άνεμος. Είδε και τη μικρή Ιουλία στο κρεβάτι της... να την κοιτάει ανήσυχα μέσα από τα σκεπάσματά της... μα όχι και με τη δικιά της τρέλα στα μάτια. Όλα ήταν ήσυχα εκεί μέσα... Και ας το πάτωμα. «Γιατί δεν μιλάτε όταν σας φωνάζω» ρώτησε τις δυο έγκλειστες στον κόσμο τους αφού συνήρθε κάπως από τον δικό της πανικό. «Φυσάει», της είπε η Μεγάλη, εννοώντας ότι γι' αυτό ίσως δεν άκουσαν. «Φυσάει, γι' αυτό τρελάθηκα», είπε η Φευρονία κοιτώντας το κρεβάτι. «Ούτε και εσύ μ' άκουσες», ρώτησε πιο μαλακά και με σημασία τη μικρή. «Κάτι μ' ακούστηκε», είπε εκείνη, κοιτώντας όμως πιο πολύ τη θεία της, σαν να τη ρωτούσε αν ήταν αλήθεια αυτό που έλεγε. Και αφού κάτι σ' ακούστηκε, γιατί δεν είπες «Ναι, εδώ είμαι». Την ρώτησε η μάνα της Και γιατί έχετε σκοτεινά εδώ μέσα Τι έγινε Ακούμε που φυσάει Απάντησε πάλι η μικρότερη Και η μεγάλη είπε πως έκλεισαν το παντζούρι Γιατί ο αέρας άνοιγε το παράθυρο Και φοβήθηκαν Έδειξε τα φύλλα στο πάτωμα Η φεβρονιά έβγαλε μια βαθιά ανάσα Όλα με τρομάζουν αυτές τις μέρες Και πιο πολύ σήμερα Είπε Δεν θα ηρεμήσω Αν δεν λείψει αυτός ο άνεμος Μα πριν τελειώσει τα λόγια τη, σήκωσαν και οι τρει τα μάτια του ψηλά. Ήταν σαν να περνούσαν άλογα πάνω από τη στέγη, τόσο βαρβάτευε στιγμέ στιγμέ ο άνεμο. Δεν θα ηρεμήσω, ξαναείπε αποφευματικά η Φεβρονία, και για κάμποση ώρα έμεινε άπραγη να τον ακούει μαζί με τι άλλε δυο, μετά έσκυψε και μάζεψε μερικά φύλλα από το πάτωμα, μουρμουρίζοντα. Είναι από εκείνους τους ανέμους που δεν κρατούν πολύ Μα θα πάρει και δέντρα στο διάβα του Μια φορά ένας τέτοιος Ήψωσε τη φωνή της Άρπαξε ένα παιδί από το βυζί της μάνας του Το φαντάζεστε και εκείνη πάλι δεν κοίταξε να κρυφτεί μόλις τον άκουσε Αλλά και πού να κρυφτεί Στο αλόνι το βίζενε Και της τάρπαξε ο άνεμος Ευτύχημα πως δεν άρπαξε και το βυζί της Έγινε αυτό Έγινε όταν ήμουνα μικρή δεν το διάβασα σε βιβλία Υπερήχνοντας ένα φευγαλαίο βλέμμα προς την κουνιάδα της Και βάζοντας τα φύλλα μέσα σε ένα πιάτο στο τραπέζι Έγιναν και πολλά άλλα με τέτοιους ανέμους Αλλά δεν λέγονται όλα Και τι απέγινε το παιδί Ρώτησε με φωνή σβησμένη η κουνιάδα της Έφυγε μαζί με τη ρόγα, Όπως θα φύγω κι εγώ καμιά ώρα Είπε η Φευρωνία, που όλα πια γύρω της Όλα, όλα γύρω από τον καημό της τα να στριφογυρίζουν Αλλά τους τέλειωσε και την ιστορία με το παιδί Το βρήκαν σε κάτι πουρνάρια, δέκα στρέμματα πιο πέρα Εκείνα τα πουρνάρια το έσωσαν, το πλήγωσαν, το μάτωσαν Αλλά το έσωσαν από τον άνεμο Και από ένα θαύμα βέβαια του είχε μείνει ακόμα πνοή Αλλιώς δεν θα βρίσκονταν ούτε στην άλλη άκρη του δουνιά. Ο άνεμος έξω ακόμα φυσούσε Ακόμα χτυπιόταν ανάμεσα στους τείχους Αν και κάτι έλεγε στη φευρονία Ενώ σου μιλούσε Πως είχε αρχίσει κιόλας να απομακρύνεται Πήγε και κοίταξε από τις γρήλες Πέρασαν λίγες στιγμές και αυτή ακόμα κοίτασε Φεύγει Κύρισε εκεί, είπε κάποτε στις δύο Ιουλίες Που επίσης αφουγκράζονταν το παράξενο Όλο διπλαριές από μάκρυσμα του μεγάλου ανέμου «Πάει αλλού τώρα, από εδώ έφυγε» Ξαναείπε η φιβρονία σαν να μην το πίστευε Και όταν πράγματι βεβαιώθηκε πως ο άνεμος έξω κόπασε Πως και τα άλλα μέσα της κόπαζαν επίσης Τράβηξε τους δυο σύρτες από το κλειστό παραθυρόφιλο Και το έσπλοξε να ανοίξει μια τελευταία ρηπή την χάιδεψε στο μάγουλο Και καθώς έβγαλε το λαιμό της πιο έξω Για να δει τι γίνεται και παραέξω Ένα υπόλοιμα ρηπής πέρασε από το μάγουλό της σαν φτερούγα Και όλα τα πράγματα γύρω της και παραγύρω ένιωσαν το ίδιο Αυτό που μένει ούτως υπήν από ό,τι πέρασε Ωστόσο ο άνεμος εκείνος αφού δοκίμασε τις δυνάμεις του ανάμεσα στα σπίτια και στους ανθρώπους πήρε έναν δρόμο προς τα έξω προς τις δασώδεις περιοχές και λένε μέχρι σήμερα για μια γραμμή από δύο μέτρα πλάτος και χίλια μέτρα απόσταση που άφησε πίσω του άδεντρη, φαλακρή, ορούφουλας το λένε μέχρι σήμερα και την άλλη μέρα μια μέρα βαρύθμινης νυναιμίας αλλά και μιας χαρισματικής λιακάδας, όλοι γι' αυτό μιλούσαν, όλοι για εκείνη την γραμμή στον ορίζοντα, που από κάποια ψηλά σημεία την έβλεπαν τόσο καθαρή και ξέχωρη από όλον τον περίγυρο, όσο και αν ήταν μια ευθύγραμμη και σύριζα ξυρισμένη λωρίδα στην ράχη ενός κρυαριού. Το δε από μεσήμερο στο δωμάτιο της Ιουλίας λαγοκοιμούνταν αυτή και η μάνα της αυτοί στα μαξιλάρια της η θευρονή από την άλλη μεριά ξαπλωμένη στο πλάι με μια πλατιά λωρίδα ήλιου να περνάει λοξά από πάνω τους βρίθουσα από χρυσά μόρια και προσδίδοντας σε όλο το δωμάτιο έγλυη και θαλπορία φάνταστη. «Θα τον ακούσουμε πάλι τον κούκο, Ιουλία» είπε μια στιγμή η μάνα της. Το είπε σιγανά, σαν δεις ξέφυγε, αλλά με πίστη, με μια ευνή διαζέση. Η κόρη μάλλον δεν το άκουσε ή πάντως δεν απάντησε. Η παντω δεν απαντησε κοίταξε τα σανίδια στο πάτωμα, που φέτος αργούσαν να τα στρώσουν με τα χειμωνιάτικα λόγω της παρατηνόμενης καλοκαιρίας. Τα κοίταξε που έδειχνα να χαίρονται κι εκείνα με αυτόν τον ήλιο και φέρνοντας στα μάτια της τα φύλλα που μάζευε χθε από εκεί, στα αυτιά της τον αέρα που μενόταν έξω Συνέχισε μόνη της την ευχάριστη σκέψη Αφού μας ταχτάρισε έτσι χθε ο τρελοάνεμος Και μας άφεσε σώες το κρεβάτι μας Αφού του έφτασαν μόνο τα δέντρα Θα τον ακούσουμε πάλι τον κούκο την άνοιξη Θυμήθηκε έναν παπού της Αλλά και πολλούς άλλους χέρους Έτσι κι άκουγαν τη φωνή του κούκου την άνοιξη Το είχαν για καλό σημάδι ότι θα βγάλουν και αυτή τη χρονιά... Ότι τους δίνει η ζωή άλλον ένα χρόνο... Το είχαν πάντα για καλό σημάδι. Και η Θευρονία ήδη θεωρούσε καλό σημάδι... Το ότι η Λέλαπα, η χθεσινή... Έφυγε χωρίς να πάρει μαζί της την Ιουλία. Στηρίχτηκε λίγο στον αγκώνα της... και να σηκώθηκε και να την δει τι κάνει. Το κοριτσάκι είχε κλειστά τα μάτια με τα βλέφαρα πότε-πότε να τρεμοπέζουν σαν να έβλεπε όνειρο. Ξανά κλεισε κι αυτή τα δικά της. Και σιγά-σιγά μια πολύ μελωδική, σχεδόν θηλυκιά φωνή άρχισε να ισχυρεί με στην μίστα της εντελώς αβίαστα. ὁ oh, ημικά, yeah. η για yeah, no, Άνοιξε πάλι τα μάτια της, λες και με αυτό θα άκουγε ή θα καταλάβαινε καλύτερα. Και όντως, εκείνο που έμοιαζε με μακρινό, ανεμόθερτο τραγούδι σιρήνες, ήταν η φωνή ενός πλανώδιου που πλησίαζε σιγά-σιγά και οντως εκεινο που εμοιαζε με μακρινο ανεμόφερτο τραγουδι αλλά χωρίς να φωνάζει, χωρίς καθόλου να αξελαριγγίζεται όπως άλλοι, πως αγοράζει εν ό,τι δεν ήθελαν εκείνοι. Καλασμένα ρολόγια, ασημικά, Παλιανομίσματα, διάφορα χωράζουν. Είχαν καιρό να ακούσουν παλιατζή, και πολύ καιρό, μια φωνή τόσο ήρεμη και ευπρόσδεκτη, που όσο και αν τραβούσε εκείνα τα φωνήεντα, διόλου δεν τρυπούσαν τα αυτιά σου. Τα χάιδευαν απέναντία, τα μαύλιζαν σχεδόν, όπω όταν κράζεις πουλιά, απομιούμενος τη φωνή τους κι να περάσουν λίγες στιγμές και ξανά λέγε απαράλλαχτα τα λόγια. Θα πρέπει δε να περπατούσε πολύ αργά ή και να μην περπατούσε πια καθόλου γιατί η φωνή του έμινεζε να έρχεται από το ίδιο πάντα σημείο κάπου κοντά, ίσως και κάτω από το παράθυρο. Η θευρονία, εμπελιάζοντας να σηκωθεί και να κάνει τον γύρο του κρεβατιού για να πάει ως εκεί, Πέρασε τα πόδια της πάνω από την Ιουλία στον αέρα, τα κατέβασε στην άλλη μεριά, ανασηκώθηκε ολόκληρη με αρκετή δυσκολία, πιάστηκε από το περβάζι και κοίταξε πίσω από τα τζάνια, όσο μακριά μπορούσε να δει. Δεν είδε κανένα. Στράφηκε προς την Ιουλία που είχε ακόμα κλειστά τα μάτια τη. Η φωνή ξανακούστηκε τη στιγμή που αυτή ξαναπερνούσε τα πόδια τη πάνω από το κορίτσι. Στην αντίθετη φορά, για να αποφύγει πάλι να κάνει τον γύρο, αλλά κυρίως για να σβήσει την πρώτη της κίνηση. Μια κίνηση γενικώς άσχημη και μυστικώς απαγορευμένη. Όταν περνούσες έτσι τα πόδια σου πάνω από κάποιον, αυτός ο κάποιος μπορεί και να μην μεγάλωνε. Αλλά, αν τα ξαναπερνούσες από την αντίθετη μεριά, αυτός ο κίνδυνος δεν ισχύε. Διάφορα αγοράζουν Τα μάτια της Ιουλίας μισάνιξαν Σαν να μισόβγαιναν από χρυσή ναρκη Τι λέει, ρώτησε τη μάνα της Χαλασμένα ρολόγια παλιά Τι λέει μετά τα χαλασμένα ρολόγια Λέει και για νομίσματα, είπε η φευρονία Και τι άλλο, λέει και κάτι άλλο δεν καταλαβαίνω διάφορα Για να τον ακούσουμε πάλι Τον άκουσαν με προσοχή Αλλά και πάλι δεν έβγαζαν τι λέει Παρότι καθαρή η φωνή του Μετά τα χαλασμένα ρολόγια Εκείνο σταμάτησε όπως κάθε τόσο Τον περίμεναν να ξαναρχίσει Μα δεν ξαναρχίζε «Κρίμα» είπε η Ιουλία Αφού περίμενε κάμποσο ακόμα πότε με κλειστά και πότε με μισά νυχτα μάτια. «Θα περάσει και αύριο», είπε η μάνα της. Και τότε εκείνος της αντάμιψε. Επανήλθε με τη φωνή του άλλες δυο ή τρεις φορές, βάζοντας τώρα για κοίτα, μπροστά από κάθε λέξη και ένα «τα». Το «τα» που έδινε σε αυτά που αναζητούσε έναν τόνο ακόμα πιο επίσημο και ευκρινή, αλλά και απείρως μοναχικότερο. Τα χαλασμένα ρολόγια. Τα ασημικά. Τα παλιά νομίσματα. Τα διάφορα αγοράζου. Τα ασημικά, ψιθύρισε ευχαριστημένη η Ιουλία. Ναι, ήταν τα ασημικά. Τα χαλασμένα ρολόγια. Τα ασημικά. Τα παλαιά νομίσματα, τα διάφορα αγοράζουν, την έκοψε απ' έξω ο μελωδικός πλανόδιος, σαν να τη διόρθωνε που του έφαγε το μισό τα. Ενατά και η ουλία ξεψύχησε Τόσο ήταν Ιστορία ένατη. Οι άνεμοι φυσούσαν από τα τέσσερα σημεία και η χελώνα πήγαινε με το κερί στην πλάτη. Και τι δεν είχαν να θυμούνται από εκείνη την κοκκινόχρηση πεταλούδα; που χάθηκε μαζί με τη φωνή του γυρολόγου. Μια πόρτα απέναντι από την βάση της μεγάλης σκάλας με στο σπίτι, μια ψηλή ξύλινη πόρτα που έβγαζε σε μια αναποθήκη με καυσόξυλα και έμπαιναν μόνο τους χειμώνες εκεί. Την βρήκαν σημαδεμένη στην εσωτερική μεριά της από ένα σωρό μολυβιές οριζόντιες και δίπλα στην κάθε μολυβιά σημειωμένη σχολαστικά μια διαφορετική ημερομηνία Μερικές ημερομηνίες ήταν πολύ κοντινές χρονικά η μια με την άλλη ακόμα και από μέρα σε μέρα σε άλλες μεσολαβούσαν μήνες ή εβδομάδες και όλες γενικά αντιστοιχούσαν στα τρία τελευταία χρόνια η απόσταση μερικών ισοδυναμούσε με το πάχος μιας κλωστής και η απόσταση της χαμηλότερης ως την υψηλότερη έπιανε λίγο παραπάνω από μισή παλάμη. Αυτή η υψηλότερη ήταν και η πιο πρόσφατη, γύρω στους τέσσερις μήνες πριν. Όλοι φαντάστηκαν κάποια ιδέα της μεγάλης Ιουλίας Που μη αρκούμενη πια στα κρυφά της τετράδια Χάραζε τώρα τις χρονολογίες της Και πάνω σε μια πόρτα που σπάνια ανοιγόκλινε <Κι>, Κι όμως μόνο αυτή γνώριζε Πως οι μολυβιές εκείνες ανήκαν στη μικρή Ιουλία Εδώ μετρούσε τους είπε τον πόη της το πόσο ψήλωνε από μέρα σε μέρα. Μόνο σε μένα το είπε, γιατί την έπιασα μια φορά. Και από τότε ζητούσε να την μετρώ εγώ. Έβαζα το χέρι μου εκεί που έφτανε το κεφάλι της και μετά πατούσαμε καλά-καλά με το μολύβι και έγραφε μόνη της μετά την ημερομηνία. Σήμερα τόσο, την άλλη τόσο. Καμιά φορά έκανε κρύο εδώ μέσα, πολύ κρύο. «Πάμε να φύγουμε», της έλεγα, με το κρύο χαμηλώνουμε, δεν ψηλώνουμε. Ήθελε να γίνει ψηλή σαν την πόρτα. Σαν εμένα πρώτα, μετά σαν τη γιαγιά Πέρσα έλεγε, και μετά σαν την πόρτα. Αφήστε με όμως, δεν μπορώ να τα θυμάμαι. Κανείς δεν μπορούσε να θυμάται και άλλη δουλειά δεν έκαναν. Το βράδυ της ημέρας που την αποχωρίστηκαν και πριν οπωσδήποτε όταν την είχαν ακόμα κοντά τους και την προσκυνούσαν αλλά κυρίως όταν γύρισαν από τα μνήματα χωρίς αυτήν το σπίτι κόρωσε από τα λόγια και τις ομιλίες τους και από το όνομα Ιουλία, το όνομα Ιουλία το διπλό αυτό όνομα που το είχε και η ζωντανή θεία της η Νονάτης και που κατά ηρωνική σύμπτωση σχετιζόταν ηχητικά, ουσιαστικά και με το κλητία, το φευρονία ή το εθαλια Παρόντα ή απόντα αυτά τα ονόματα, τα πρόσωπα, όλα είχαν να πουν κάτι με αφορμή και προς τιμήν της μικρής που πέρασε τόσο ήσυχα και ακατανόητα στην άλλη όχθη. Η φευρονία, όσοι πλέον εκλεκτή. Για τέτοια χτυπήματα Είχε τον πρώτο λόγο Και τον τελευταίο Μόλις κάποιος την διέκοπτε Για να πει κι αυτός κάτι Ακόμα κι αν ήταν ο άντρας της Ή ένα άλλο παιδί της Εκείνη επανήρχε το με δέκα καινούργιες αναμνήσεις Και επεισόδια Τότε που η Γουλία είπε αυτό Τότε που έκανε εκείνο Τότε που πήγε εκεί Τότε που βράχηκε Τότε που σκιάχτηκε Τότε που πάτησε από λάθος μια μέλισσα και η μέλισσα δεν χάρηκε καθόλου και την τσίμπησε, τότε που πέρασε από πάνω της ξαπλωμένη ανάσκελα όπως ήταν μισοκοιμισμένη σε ένα χωράφι μια χελώνα, όχι για να της κάνει κακό βέβαια, αλλά γιατί τη συνάντησε στον δρόμο της, όπου συναντούσε τόσα και τόσα μικροεμπόδια, ικανή να τα περάσει. Τότε που την βρήκαν καβάλα σε ένα σκυλί και την έδειραν και το σκυλί άρχισε να τους γαδγίζει, παραλίγο να τους κομματιάσει που του πήραν το κορίτσι. Τότε που παρακαλούσε με δάκρυα στα μάτια να δώσουν και σε αυτήν λίγο καθάρσιο, το βλέπε άσπρο-άσπρο και πηχτό να πέφτει από το μπουκάλι στο κουτάλι και από το κουτάλι στο στόμα κάποιου και το ζήλευε. Νόμιζε ποιος ξέρει τι σπουδαίο πράγμα ήταν, πόσο νόστιμο και αξιοζήτητο και την τρέλαινε ιδέα που σε αυτήν δεν έδιναν. Και όταν λοιπόν μια μέρα την αξίωσε Με μια κουταλιά ηφευρονία για να ησυχάσει από τα κλάματά της Η Ιουλία πήρε έναν δρόμο Και επί τρεις ημέρες έτρεχε και δεν στεκόταν Δεν της είχε μείνει αντεράκι Ή τότε που έπεσε σε ένα κοφίνι με ντομάτες Την έψαχναν παντού και δεν την έβρισκαν Και όταν την βρήκαν δεν βρήκαν τις ντομάτες Η πολύ μικρή ακόμα δεν περπατούσε Αλλά τόσο ζωηρή ήδη που έχωνε τα χέρια της όπου ήθελες και δεν ήθελες και μια μέρα με το σπρώχνει μια λάμα από εδώ, σπρώχνει από κει, σπρώχνει από δω, σπρώχνει από κει για να την πιάσει, έκοψε και τα δυο δαχτυλάκια της από ένα στο κάθε χέρι και της τα έδεσε η φευρονία με δυο πανιά για να μην δει αίματα και τρομάξει. Έλα όμως που της Ιουλίας της άρεσαν αυτοί οι άσπροι σκούφι πάνω στα δάχτυλά της και προσιλώθηκε σε αυτούς Κρατώντας τα χέρια της μπροστά... Σε μια απόσταση σαν να κοίταζε ανοιχτό βιβλίο με εικόνες... Προσιλώθηκε... Επί δύο ώρες μέχρι που πίνασε και δίψασε... Τα δάχτυλα της κοίταζε όπως ο Γκαμπρίλ τα Μυρμήγκια... Και από τότε η φευρονία... Όποτε ήθελε το κεφάλι της ήσυχο... Την κάθιζε σε ένα κρεβάτι... Έκανε πως της κόβει με κάτι τα δάχτυλα και αμέσως πανικόβλητη τάχα της τα έδαινε με άσπρα πανιά και αυτό ήταν όλο. Η Ιουλία έβρισκε απασχόληση και η Φευρονία έκανε τη δουλειά της. Μέχρι βέβαια που η Ιουλία βαρέθηκε αυτή την απασχόληση και η Φευρονία έπρεπε να επινοήσει κάτι άλλο. Αλλά στο μεταξύ η μικρή περπάτησε και άρχισε μόνη της να καταγίνεται με ένα σωρό καινούρια και ποικίλα που άφηναν την Φευρονία ήσυχη αν δεν την διασκέδασαν κιόλα ή δεν την βαιμόνιζαν... ή τότε... για να μην βγούμε από τη ροή με τα αξέχαστα... τότε που η Ιουλία αυτό... τότε που η Ιουλία εκείνο... να αναπολύει τα παιδικά του ένας μεγάλος... είναι ό,τι πιο φυσικό... Κι αλίμονο αν λείψει από τη ζωή μας Αυτό το κράμα του νόστου και του άλγους Έστω κι αν μας αφήνει με τη γεύση του απατηλού Μα να χαθεί ένα παιδί Και να θυμάσαι εσύ τα χθεσινά του Να νοσταλγείς Ό,τι δεν πρόλαβε να νοσταλγήσει Αυτό είναι πόνος από τους πιο πικρούς Και μόνο όσοι τον γνώρισαν Δικαιούνται να το ξέρουν Αντίθετα όλοι γνωρίζουν πως όταν δεν μπορεί να αντέξει το μυαλό να σταθεί σε μια λεπτομέρεια κλειστράει και σκορπίζεται σε χίλιες άλλες, ζητάει χρόνο και αυτό γινόταν εκείνο το βράδυ στο μεγάλο σπίτι του Χριστόφορου μετά την κηδεία και την πλήρη απουσία της δωδεκάχρονης εγγονής του Το μυαλό και τα λόγια τους σκορπίζονταν σε χίλια δυο σε ό,τι ήτανε και δεν ήτανε πλέον. Η βεβρονία είχε τόσο ίστρο στο να θυμάται και να διηγείται με πρωτάκουστη παραστατικότητα επεισόδια της θαλερής πεδίσκης, είχε τόσες εξάψεις, τόσες κοκκινίλες και ανατριχίλες πυρετού που κάθε τόσο έβγαζε και ξενάβαζε μια ζακέτα στους ώμους της, κοιτώντας την περίεργα. Ζητούσε νερό που δεν το πίνε, αλλά άπλωνε ένα χέρι να το πάρει, όπως θα το άπλωνε στο ψηλότερο πλαδί ενός δέντρου. Οι κινήσεις της σαν να μην είχαν καμιά σχέση με τις ανάγκες της ή με τα αντικείμενα που άγγιζε. Και το πρόσωπό της έδειχνε πιο ρόδινο, νευρικό και συνεπαρμένο και από στην νεότητά του εκείνη η νεότητα που είχε πάψει πια να απασχολεί την ίδια ενώ ο ησύχιος ταρασόταν και αφοπλιζόταν διπλά που την έβλεπε έτσι νεκροί κόροι είχαν στο σπίτι η χαρά και έπειτα και κυρίως γι' αυτόν που ήταν τόσα χρόνια κρυμμένο αυτό το πρόσωπο της κοκκινοντιμένης που τον μάγεψε κάποτε Εκείνη δεν τον κοίταζε ακριβώς Δεν είχαν μέρος τα μάτια της να κοιτάξουν κανέναν Να υπολογίσουν τίποτα Τα είχε μόνο και να θυμάται Και να φέρνει μπροστά της τη μικρή ουλία, Τα έργα και τις ημέρες της Τα είχε δηλαδή ορθάνυχτα και στυλωμένα Στα πόδια του ησύχιου σε αυτήν την άβησο από μνήμες Και ούτε καν έπαιρνε είδηση πότε εκείνος... Έβγαινε για λίγο από το δωμάτιο και πότε ξαναγύρισε Και πότε πότε ξέφευγε από τις άλλες αναμνήσεις της Αυτές που την κρατούσαν στην επιφάνεια του πόνου Και να ρωτήσει τα πόδια του Για μας πέθανε, για μας λες να πέθανε και όποιος τ' άκουγε, καταλάβαινε το σφοδρό δράμα αυτής της ερώτησης Μα συνήθως αυτά δεν τα άκουγαν οι άλλοι άλλο, την ίδια στιγμή που διηγόταν ή κατατήχη άκουγε κάτι, ψιθύριζε στον εαυτό της. Κοιμάμαι ίσω, κοιμάμαι ίσω το ζώον. Κοιμάμαι, απάντούσε μόνη της. στον ύπνο μου τα βλέπω όλα. Αλλά αυτή την αίσθηση ότι κοιμούνται, την είχαν κι άλλη, την έχει και ο πιο ψήχνο άνθρωπος όταν του συμβαίνει κάτι παράξενο είτε είναι φρικτά δυσάρεστο, είτε μια ανέλπιστη ευκαιρία να πλουτίσει. Κι όταν δεν τη άλλο ο καναπές ή το divánι που από το ένα περνούσε στο άλλο ασυνέστητα, στρώθηκε κατάχαμα με χαλαρά τα σκέλια της, με χαλαρές πλάτες και έναν αδιάφορο όγκο μπροστά της, και το βλέμμα της δεν έπαψε να καρφώνει εκείνη την άβυσο Να πλανάται ακίνητο Εκεί κάπου στα πόδια του ησύχιου Λες και δεν υπήρχε τίποτε άλλο γύρω της Λες και εκεί είχαν συσσωρευτεί όλα Και εν τούτης με τα χέρια της πάντα να ζητούν και να αποθούν τα ίδια πράγματα Τα γραφικά και εφρόσινα περιστατικά με τη μικρή Ιουλία Δεν έπαιρναν τέλος στο στόμα της Άλλωστε ήταν σαν να είχε δύο πρόσωπα η μορφή της... ή μάλλον δύο μορφές το πρόσωπό της. Η μια συγκρονιστικά προσιλωμένη στο απών... αμέτωχη σε κάθε πράξη ή σκέψη... και η άλλη απόλυτα χειροπιαστή και ευέλικτη εδώ... σε αυτά που με τόσο ζήλο έλεγε για την Ιουλία. Που την καμάρωνε πάλι για το ένα... την μάλλωνε για το άλλο... την τραβούσε κοντά της... Την έστελνε πέρα Έβγαινε στα κάγκελα Και την φώναζε να έρθει σπίτι γιατί βράδιασαι Γιατί εκείνη πάντα ξεχνιόταν στα παιχνίδια Και στα ξένα σπίτια Και έφνεις Μετά από κάποια ταραγμένη σιγή Όταν τα πολλά φουντώματα Δεν την άφηναν να θυμηθεί κάτι συγκεκριμένο Πείτε κι εσείς κάτι Παρότρινε τους γύρω της Στην αρχή δεν τους άφηνε σχεδόν Κι εσείς την ξέρατε Την ζήσατε Πείτε κάτι και τότε η Φευρονία γελούσε Με οτιδήποτε σχεδόν άκουγε Γελούσε Και κοκκίνιζε ως κάτω ο λαιμό τη Γιατί τα περισσότερα επεισόδια Με τη μικρή αλυσμόνητη Είχαν Πριν αρρωστήσει βέβαια Το γέλιο Ως αφορμή ή επακόλουθο Κυρίως όταν εκείνοι έλεγαν πράγματα Που αυτή τα πρωτάκουγε Που δεν έτυχε να τα ξέρει Η Ιουλία βλέπετε Δεν ανήκε μόνος αυτή Οι τη. Έφταναν ως τα πιο μακρινά σπίτια Ε, τότε ήταν που τα γέλια της Φευρωνίας Καλλιεργούσαν το έδαφος για κάθε είδους παρεξήγηση Ιδίως από μέρους γυναικών Που ποτέ δεν ξέχασαν τι έκανε αυτή η χείρα Μετά τον θάνατο της πρώτης κόρης της Και με ποιον τα έφτιαξε και γενοβόλησε τα υπόλοιπα παιδιά της αλλά που δεν πρόλαβε η ουλίτσα της να μεγαλώσει και να αγαπηθεί κι αυτή με κάποιον να ατοιμαστεί θα της τον έπαιρνε κι αυτόν, έχει τράτο μπροστά της είπε κάποια και γνωρίζοντας ο δηλητήριο έσταζαν τέτοια λόγια έβγαλε το μαντιλάκι της και σκουπίστηκε παστρικά στα στενά αγέλα στα χείλη της μη τυχόν λερωθεί και το σαγόνι της «Τι πάτε μακριά» είπε κάποια άλλη τόσους μήνες την είχε άρρωστη στο σπίτι, η κατάκητη, που άλλη μάνα καημένες, τι μου λέτε, άλλη μάνα θα σήκωνε η και κι ουρανό για να τη σώσει, και αυτή έβγαινε στους δρόμους και παρακολουθούσε μήπως ο άντρας της, σαν πιο μπόσικος με τη στεναχώρια που είχαν στο σπίτι, μήπως εκείνος λοιπόν κοίταζε καμιαν άλλη. Σόπα. Υπήρχε και μια αθώα στη συντροφιά. Τι σόπα. Σότι έχω ιερό. Και πώς της έκανε καρδιά. Με τη μαθάνα το παιδί στο σπίτι. Ε, ρώτα την ίδια, σαν πως ξέρω εγώ πως της έκανε καρδιά. Αυτή τον παρακολουθούσε, όχι εγώ, σκοτίστηκα εγώ για εκείνον. Όπως πληρώσεις τον μάγειρα, έτσι θα φας, είπε και το επίγραμμά της η πρώτη. Από αυτές η φευρονία συναισθανόταν κάθε τόσο την κατάστασή της και αποσύροντας για λίγο εκείνο το ασύλληπτης απάθειας βλέμμα από τα πόδια του σύζυγου της το ρωτούσε στα μάτια Η Ιουλία τώρα, έτσι που κάνουμε τι θα λέει θα ντρέπεται για μας θα ντρέπεται, δεν θα ντρέπεται βαθιά αφηρημένος εκείνος από τον θάνατο Απ' τις εξάψεις από τα άρρωστα γέλια, τα βονκετά Την ατέλειωτη νύχτα Αλλά και από αυτό που τόσο τον βασάνιζε Και τον ξαναπάθιαζε Μετά την βραδιά εκείνη με τους λύκους Της έλεγε Θα της αρέσει, θα της αρέσει Το πιστεύεις Τον ρωτούσε σαν να ζητούσε τη μεγαλύτερη βοήθεια Ή τέλος πάντων την αλήθεια Το πιστεύεις ή το λες για να μην τρέπομαι Θα της αρέσει Πού θες να ξέρω Μακάρι να ήταν κι αυτή εδώ Και να γελούσε περισσότερο από όλου, Είπε ο ησύχιος Αυτό ξαναπέστω Αλλά για ποιον, για ποια Έλεγε η Φεβρωνία. Για την Ιουλία, για την άλλη Για ποιον πρώτα Και το βλέμμα της ξαναχανόταν στο κενό Οι διηγήσει ξανάρχισαν Του είπε και για εκείνη την ημέρα Που κοίταζε την Ιουλία Να κοιτάζει ένα παιδί Έναν αντονάκι που έσπαζε καρύδια σε μια γωνιά και τα έριχνε στο στόμα του γρήγορα γρήγορα σαν σκίουρας σαν να φοβόταν μην έρθει κάποιος και του τα πάρει. Τον κοίταζε ώρα πολύ η μικρή, τον λυμπιζόταν. «Και τι τρως καρύδια» τον ρώτησε κάποτε. «Και τι πονάει η κοιλίτσα μου» της είπε έξυπνα. «Αα» έκανε η Ιουλία και τι ποναει η κυλίτσα μου της ειπε εξυπνα Α! εκανε η ιουλια και πηγε πιο κοντά του. Μα όσο πιο κοντά του πήγαινε τόσο το παιδί στριμωχνόταν πιο μέσα στη γωνιά που διάλεξε για να φάει τα καρύδια του Αλλά κι αυτή δεν έκανε πίσω Πιο μέσα εκείνος, πιο μέσα κι αυτή Έφτασε πια σε ένα σημείο που εκείνος δεν μπορούσε να σπάσει τα καρύδια του με το σφυρί Χωρίς να τσακίσει και τα δάχτυλα των ποδιών της «Φύγε Μαρία από εδώ» της είπε εκνευρισμένος «Γιατί να φύγω από εδώ» του είπε και «Να» άνοιξε κάτι μάτια Αφού και μένα πονάει η κυλίτσα μου. Ως <Ος> και ο Σκύουρος γέλασε και της έδωσε μερικές σελίδες. <Οι> Αλήθεια, δεν ήξερες αν είχε προηγηθεί κηδεία ή επρόκειτο να γίνει κάποιος αραβόνας και η μάνα της μικρής νύφης την πένευε στο σόι του γαμπρού Προετοιμάζοντάς τους ταυτόχρονα και για τον ζωηρό χαρακτήρα της Και τις εκπλήξεις που έπρεπε να περιμένουν από αυτήν την ύφη Τόσο που σε κάποιους φάνηκε πραγματικό το πιο αφύσικο Πως η μικρή Ιουλία ήταν ανάμεσά τους Όσο και το γουργόρισμα ενός αγριοπερίστερου Εκεί που πέφτουν σπόροι Περδεμένοι, νεκροσώντανοι, δειλοί και ανενδίαστοι έτοιμοι να αρχίσει να τους μοιράζει χαστούκια ή τσιμπιές για αυτό που τις έκαναν, να την τύσουν νύφι στα δώδεκα και να την χωματώσουν. Και η μάνα της από δίπλα θα πως τα ενεθάρανε όλα, θεμητά και αθέμητα. Υπήρχε εξάλλου και το σόϊ ενός γαμπρού που από χρόνια είχε πεθάνει, του πρώτου άντρα της Φευρονίας, του αρχίρι Αυτοί οι σοβαροί και αμίλητοι άνθρωποι που αφότου η Φευρονία ξαναπαντρεύτηκε και πήρε μάλιστα τον μόνο που δεν έπρεπε, δεν ήθελαν ούτε ζωγραφιστή να την βλέπουν. Αυτοί έβαλαν τα μίση τους κάτω από την γλώσσα και πήγαν όλοι μαζί να δώσουν ένα παρόν στον θάνατο της μικρής κόρης της, αν και για αυτούς μόνο ο θάνατος και τα επακόλουθα της πρώτης κόρης της μετρούσε τη πραγματική του. Ωστόσο πήγαν. Να βλέποντας την πρώην τους Την άπιστη και αδέσποτη όπως την είχαν βγάλει Να μυρολογεί τον νεκρό παιδί της Εξιστορώντας ό,τι πιο ευχάριστο θυμόταν από εκείνο Και να ξανοίγεται σε γέλια και βουρλίσματα Δεν άντεξαν και κάποιος τους την ρώτησε σε μια στιγμή Αν δεν είχε να θυμηθεί και κάτι πιο δυσάρεστο «Πώς δεν έχω» φώναξε η Φευρονία «Σορός οι λύπες μου, βουνό» Όταν μας είπε για τους λαγούς Πάτε με στους λαγούς Θέλω να με πάτε στους λαγούς Ποιος να το φανταζόταν Ότι μας γύρευε έναν γρήγορο θάνατο Τρεχάτου Να μην αργολιώνει πια στα σεντόνια της Άλλους 40 μήνες Ποιος να το φανταζόταν Την πήγα με στους λαγούς Και η λαγή ήταν άλλη Λύκη με τα λικάκια τους Αλλά κι αυτή μας γέλασε σαν τους λαγούς Μας ξεγέλασε Σηκώθηκε στα πόδια της Έκανε πως ρίχνει βήματα τα μάτια τη λαμπύρισαν πάλι. Μας γέλασε όλους... Όπως γελούσε τα παιδιά της γειτονιά. Και είπαμε: Να που θα γίνει καλά το κορίτσι, Να που δεν χρειάζεται να μαζευόμαστε γύρω τη όπω μαζεύονται οι μέλισσε στο άνθος. Και την αφήσαμε. Πήγε ο καθένα στη δουλειά του, ήρθε μέρα που έμεινε και μόνη τη στο δωμάτιο, στην κλίνη τη. Ή το πολύ με την θεία τη που την βάφτισε, ή το πολύ με μένα. Γιατί αυτό γύρευε. Να τελειώσει. Χωρίς τις ανάσες μας Χωρίς δεκαπέντε πρόσωπα γύρω της και τριάντα μάτια Δεν πεθαίνει κανείς εύκολα Όταν από γύρω τόσα μάτια Τον παρακαλούν να ζήσει Του βαστούν τα χέρια να μην φύγει Δεν βγαίνει μαλακά η ψυχή Κρατιέται στο λαιμό, γυρνάει πίσω, τυραννιέται Μας το έκανε κι αυτό η μικρή Ιουλία Σας φτάνει ή θέλετε κι άλλα Εκείνοι έσβηξαν περισσότερο τα χείλη τους η φευρονία συνέχισε. Πέρασε ολόκληρος ρούφουλας απ' έξω και δεν την πήρε. Την άφησε. Και την πήρε ένας παλιατζής. Ένας από αυτούς που γυρνούν και ζητούν τα χαλασμένα ρολόγια τα... Ό,τι είναι για πέταμα. Αν είναι δυνατόν, Θεέ μου. Αν είναι δυνατόν. Έτσι μας έφυγε αυτό το στολίδι του σπιτιού. Ο παλιατζής μας πήρε την ψυχή της. Μα είχε μια φωνή. Μια ωραία κύρεμη φωνή. Ψάλτις θα ήταν κάποτε Που λίγο πιο υποψιασμένη να ήμουν εκείνη την ώρα Θα κολλούσα επάνω της να με έπαιρνε και μένα. Εγώ η μετάχρηστο ρολόι στο κάτω-κάτω Το ασημικό που σκούριασε Κι να το ξαναγιαλήσεις Εγώ Θέλετε κι άλλα Θα σα τα πω Η Ιουλία πλήρωσε για την άλλη κόρη μου Την ανιψιάσες Αυτή που αγαπήθηκε κάποτε με αυτόν σαν να τη βγήκε ο μεγαλύτερος καιμός έδειξε με το δάχτυλο τα πόδια του ανδρός της. Εκείνοι οι μισογύρισαν να τον δουν, να αναμετρήσουν υπεροπτικά την δόλια βοητεία του και αυτό ίσως τους ικανοποίησε λιγάκι. Και η φεβρονιά συνέχισε να εξιστορεί τα ευχάριστα μαζί με τα δυσάρεστα, ανακατεύοντας τώρα και παιδικέ μνήμες από την άλλη κόρη της, τη Ροδάνθη και μόνο όποιος την είχε γνωρίσει και εκείνην Όποιος την θυμόταν Ξεχώριζε ποια ανήκα στη μια και ποια στην άλλη Η ίδια η θευρονία δεν φαινόταν να τα πολύ Ή δεν την έννοιαζε μια τόσο υποτυπώδης διαφορά Τα νύχια της Θεέ μου Τι γινόταν κάθε φορά για να τις κόψω τα νύχια Πόλεμος Είχα ένα μαύρο ψαλίδι μεγάλωσαν τον πόη της το και την κυνηγούσα, αλλά πού, όπως κυνηγάς μια πεταλούδα που πετάει. Όσο να την πιάσω, μεγάλωναν τα δικά μου. Καθόμουν και ακόβα τα δικά μου και τα δικά της έβγαζαν ταντέλες. Τόση αγάπη είχε με τα νύχια της. Την έπιασε πάλι γέλιο, ίσως το πιο άρρωστο της βραδιάς. Ένα καθαρό σαράκι που γινόταν θεριό και την κατάπινε, την εξουσίαζε ενώ ο ησύχιος σηκώθηκε απότομα και βγήκε με λυμμένα γόνατα πιάνοντας με ένα χέρι το κεφάλι του. Τον ακολούθησε με ένα φλογερό άδειο από την πολύ ένταση βλέμμα. Του ήρθε ζάλι υπό μας σκέφτηκαν οι άλλοι, από την πολύ κούραση απ' τα τόσα. Πίσω του έτρεξε μια αδερφή του, έτρεξε και η βουδή λυλή. Η φευρονία συνέχισε. Θύμωνα τότε με τη ζωηράδα της Βρίζονταν οι αδένες μου από τις φωνές Μα τώρα λέω Ας ήταν εδώ Κι ας με έχδερνε με τα νύχια της Να σε έχδερνε Να σε έχδερναμε όλες τότε έπρεπε Παλιογυναίκα μουρμούρισε γεμάτη αγανάκτηση Η μια από την παρέα εκείνη των γυναικών Που στέκονταν παράμερα Και τα παρακολουθούσαν όλα Με μάτι και γλώσσα που έσταζαν φαρμάκι από εκείνες που κάποτε ήταν συντρόφισσες της φεβρονίας, μάνες που έχασαν τα κορίτσια τους για χάρη αυτού του άντρα και έφερναν χείρους πάνω και κάτω σαν να τις τσίμπησε η αράχνη ράντουλα με έξι μωρά στα χέρια τους. Και που η φεβρονία μια μέρα της πρόδωσε για να πάει μαζί του.